Ναι. Αγόρι μου, τι κάνεις από στο λάκι μου. Αγόρι μου. Είσαι καλά, πού ήσουν αυτέ το βράδυ καλά και δεν ήσουν εκεί να δεις κανέναν. Κουίγουν, παιδί μου, προσπάθησα να ήσουν. χωνέψω. Είχα την τζατζικήλα, μου βγαίνω και τα ρουθούνια. <laughs> Νομίζω έχω λίγδα αρνιού και πίσω από τα αυτιά. Πώ έφεσαι το αυτί από πίσω το αρνί δεν το κατάλαβα. <laughs> Ήταν ένα παϊδάκι σε σχήμα σφυροδρέπανον, το δαγκόνα από μπροστά. Μεγάτζωσε από πίσω το γαμίδι. Ε, διάλογο, πώ το έκανε αυτό το αρνί. Ξέρω εγώ πώ Πώ περπατούσε πριν. <laughs> Δεν κάνεις. Μπορώ να σου πω γιατί είναι περίεργε ημέρε. Δεν είναι σωστό και μόλι έχω βγει από μνηστία και έχω αρχίσει Έχει. να ξαναγνωρίζω το σώμα μου. Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μεταγραφή του Γεωργιάδη. Ακούω σποτάκι, την Γεωργιάδη ακούω σποτάκι. Α, ναι, ναι, το έκανε. Δικό μα είναι, αλλά ναι. Τι να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει όποιο άνοιγμα μπορεί. Ναι. Να το έχουν σιγουράκι. Α, Τώρα είναι. από το γυρνάκι στο μνημόνιο, πιο μνημονιακό από όλου είναι ο Ποιο θα στηρίξει το μνημόνιο καλύτερα από όλου ο Βαρουφάκη. Θα σου πω τι είπε ο Τσιμπρασιά, το κυρίαρχο κράτος. δεν είμαστε κυρίαρχο λαό. Πώ το είπε αυτό. Είπε δεν είμαστε κυρίαρχος, δεν μπορεί να το πει. Έχει ξεπαντικόσει όλα του αντρέα. Ξαφνικά δεν είμαστε κυρίαρχος λαό. λίγο είπε, θα πει ας... ότι δεν έχουμε και περήφανα γυναίκα. Ποιο είπε όμω ότι η εντολή που πήρε από τον λαό που είναι σε είναι να μην του Ότι η εντολή που πήρε είναι αυτή, αυτό είναι ακριβέ. Δηλαδή το με του Ναι. Έλα. Έλα, Λουνά αστέρι μου. <laughs> Άι, στο χέρι μου. Ολλανδικό. Έλα. Σε όλους έχουμε βγάλει παρατσούκλια, ρε. άδωνις Μπουμπούκος κτλ. Στο καμένο έχουμε βάλει, βγάλει τίποτα. Καμένο καμένος είναι, είναι παρατσούκλια από μόνος του. Τι να του βγάλει Μα***, <laughs> κακο. Του βγάλω, αγώ, ρε. Τον βλέπω στην τηλεόραση και μόνο αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό. <laughs> δεν είναι κακό, αλλά Ε <laughs> Πε το φίλο μα εκεί πέρα, το θύμιο. Ότι τα χάλια που βλέπω γενικά σε αυτό τον τόπο με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε ή σε εμφύλιο ή σε πραξικόπημα. Μα οδηγούν, μάλλον. Ναόμι, <Τοχι> <Τοχι> κλάιν, εσύ. Την έχουμε καραπουσίσει, <Τοχι> τύπε. Όχι <Τοχι> <Τοχι> τίποτα, λέω έτσι πώ διαβάζει τα γεγονότα, έτσι ωραία. Και στα κι ασ... άστα. Θα, θα μα ξεσκίσουν, θα μα ξεστελήσουν. Εγώ Αν φοβάμαι με αυτού που έχουμε μπλέξει με τι τρελέ όλε τι λόγκρε τώρα που σιριζοποιηθήκαμε. Φοβάμαι ότι οδηγούμαστε σε αμφύλιο. Το έχω ξαναπεί. Αμφίλιο, δεν θα ξέρουμε πού θα μα έρχεται. Άντρε, συνέλληνε, συνάντρε, να μπουρωθείτε όλοι. Θα μα γαλήσουν όλου, Σιριζέη. Δεν μίλησα εγώ για Εγώ είπα ότι μα οδηγούν σε πραξικόπημα οι φίλοι μα οι Ευρωπαίοι. Ναι, ναι, εντάξει, και τι να κάνει και ο καμένο. Αν τον οδηγήσει σε πραξικόπημα, αναγκαστικά θα το κάνει και αφού θα ζοριστεί. Αλλά θα βγάλει τα στον δρόμο με την πρώτη ευκαιρία. Καταλαβαίνω.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 Μα αποστολάκια ο Γυμναστε μεταξύ. Κεια σου φίλε, ταξί σαρ που δεν έχει ανάγκη που παίρνει κούριση στο αεροδρόμιο και όλα καλά. Νάσα καλά, έρθει η ανάπτυξη μόνο σε σένα. Γιατί καταδικάζεται ρεμάκα μόνο ότι προέρχεται από δεξιά ή άκρα ξεχωριστή και αυτά και δεν καταδικάζει και την αριστερά με αυτή τη μάχη. Έχει σημασία και η αφετηρία καμιά φορά. Φίλε, δεν θέλω να σε ταράξω, έχει σημασία η αφαιρία. Γιατί έρευνά πάνε να πούμε τράφουν πάνω στη Βουλή και δεν λέει κανένα αυτή, δηλαδή έχει δικαίωμα. Καλά, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. άλλο να γράψει πάνω σε Και άλλο να γράψει με ένα μαχαίρι πάνω σε ένα Πακιστανό. Άντε και γάτσουν. Φασισταριά, όλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, έχετε κάνει όλα ίδια. Αλλά γιατί όμω τρεματάνε, <συνέχεια> υποστηρίζει <από> ο, <συνέχεια> ο ο καλαμούρκη, και λέει δεν τρέχει τίποτα. Πήγαν 500 αρρακικοί και γράψαν από εδώ και κάνουν και κάψανε αυτοκίνητα. Δεν πάνε κακ. Δεν πειράζει, φίλε, υπάρχουν εκπομπέ που θα υπερασπιστούν και την άλλη πλευρά. Θα βρει, ψάξ το λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Να την τη βία από όπου προέρχεται. Σιγά μην την καταδικάσει από όπου και προέρχεται. Τη βία του Σαμαράσου την καταδικάσει εσύ από όπου και προέρχεται. Yeah, Γιατί yeah. Η βία μόνο είναι το ξύλο για σένα και όποιο γράφει σε ένα κτίριο. Άει παράδομα από το χάμο. Yeah. Το να κόβει τι συντάξει δεν είναι βία. Το να έχει τόσου ανέργου δεν είναι βία. Βία είναι τα άλλα. Αλλά το ψήφισε το Σαμαρά. σου, yeah.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 τα χρόνια μια χαρά τα έλει και έχεις δίκιο. Ναι. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Βοήθεια! Ζωή, κατέβα που εκεί πάνω μου, γιατί κάνει πάνω στο κάγκελο. Κατέβα, ζωή, σε είδανε. Κατέβα, δεν πειράζει, φτάνει. Ε, σε είδαν ε... όλη η ζωή, το έκανε στο κομμάτι σου. Κατέβα τώρα. Γιατί πήγε ο Τσίπρα στον Πούτιν. Γιατί δεν είχε Πούτιν κεφαλή, κλείνει. <laughs> <laughs> <laughs> πήγε να δει για καινούριο ταμπατζή. Μα δεν του κάθεται ο ταμπατζή όμω με τίποτα. Μια στην ε... Αμερική, μια στη Ρωσία, μια στη Μέρκελ Λέλλον. να γλύψει. Λέλλον. Όπου και να πάει ταμπατζή δεν του κάθεται. Και έχουνε α... γαρνίσει τόσο πολλοί αυτοί εδώ μέσα, που έχουν βαρεθεί ούτε να γαρνίσει. Ποιοι συνάλλοντες δεν δε, δε έχουν κουράγιο. φιλαράκι μου, στην ιστορία της ανθρωπότητας μας λέει ότι όλες οι μικρές χώρες είναι που τ***νες των μεγάλων δυνάμεων. Μα το Ράδι. θέμα είναι και οι μεγάλες δυνάμεις βαρέθηκαν να μας γα***ναι. Αυτό είναι το κακό. Γα***στε μα κύριοι. <laughs> Δεν μας θα γίνει δουλειά να πάρουμε λίγο δανεικό να πάρουμε μια, νάση, μια ανάπτυξη. Και δεν μας γάται κανείς. Έχουμε δύο επιλογές αποστολάκι. Είτε θέλουμε ελεύθεροι, είτε θέλουμε δούλοι. Αν πεθάνουμε ελεύθεροι, έχουμε ελπίδα τα παιδιά των παιδιών μας. Και ελάτερε παιδιά να κάνετε. Να δώσουμε ένα συνταλλακτικό πράγμα στην κοινωνία. Όπως δώσαμε τη δημοκρατία πριν 2.500 χρόνια. Να δώσουμε ένα κοινωνικό σύστημα που θα μείνει στην ιστορία σε 5-6 γενέες. Δεν έχει σημασία. Και ζω μία αποστολάκι μου δυστυχώς αυτό είναι, ότι ψάχνουμε μεταβαζί Πε χρόνια πολλά, ρε. Χρόνια πολλά. Ρε, δεν πα στο διάλογο, θα σου πω και χρόνια πολλά. Μα έχει ξεπατώσει ο Μπόμπολα τα διόδια, θα σου πω και χρόνια πολλά. Έχει το διάλογο. Καλά, να ε, σου ε, πω, ε. δεν πειράζει. Ε. Μπορεί να σε έχει ξεπατώσει, μπορεί να έχει λήξει η σύμβαση τη Αττική Οδού. Αλλά φαντάζομαι ο Τσίπρα δεν το αφήσει να περάσει έτσι αυτό. Μάλιστα. Θα κοπούν τα διόδια. Θα κοπούν. Ε, ε, ε. Από το ΣΥΡΙΖΑ τα διόδια θα είναι εκτό Αττική. Εκτό Αττική. Εκτό, πώ θα το ονομάσει αλλιώ. Λοιπόν, περιμένει πότε, εκτό Αττική τα διόδια, το σχηματάλι θα ξεκινάνε. Εσύ εννοεί αυτό. Λοιπόν, μάλιστα. Εντάξει, Επίσης. το βλέπω κι εγώ να έρχεται. Καλέ. Λοιπόν, λοιπόν, τώρα που είναι το παιδάκι μου στο σπίτι, θέλω να το φέρω σε ένα τραγουδάκι, Μωρέ, σε παρακαλώ. Θέλω να το φέρω στο τραγουδάκι τα πιο ωραία παραμύθια που σας είχαν διηγηθεί. Έτσι, κολλή λόγο. Να μην Έτσι. βάλω του το, Λοΐζο, Μωρέ, τώρα θα βάλω το νιόνιο. Ναι, λαμπορ, βάλει το. Συμβιβασμένο τώρα, ξέρω εγώ. Να βάλω μια καλομήρα κατευθείαν, να μα διορθώσει και yeah. καλομήρα να βάλεις το όπως το λένε το υπάρχει άλλη ξέρω εγώ Μ' αρέσει που την κάμα <laughs> την έχεις όταν πατάς αυγόπλου στο φάκελο σου έρχονται και όλα τη καλομήρας oh. Άσε που με από το κοντρόλ ότι αυτό είναι τη Μάρος Λίτρα Τι Μάρος Λίτρα βρέας Συνάγκα μερίξει να σου ξένη τη που δεν ξέρει μαρολίτρα Τσόκαρο. Γιατί είναι για σαφώ για παραπάνω. Τι καλομοί, δεν ξέρω πλέον, έρχεται ένα τραγούδι τη καλομοίρα. Βάλε αυτό το τραγουδάκι. Το Combination πήραζε να το πεις Δεν σου έχετε τραγούδι. Μα εκπροσώπησε τρίτη θέση. Επαξίω, μπράβο το είναι καλά που είναι. Κι να και καλό πάλι Μου και μου είπε ότι δεν έχω να πληρώσω και τα δικά μου τα όνειρα βγαίνουνε. Τον Ιούνιο πάνω σε εκλογές. Στη Λουκά έχει δώσει άλλο τηλέφωνο, ρε φίλε, και σε βρίσκει να πω. Βασιλεύει, θε. έχω δώσει το κινητό μου. Μη σου πω με και πενφάιπερ, γιατί είναι και λίγο καταλάβει, το έχω καταλάβει, ρε φίλε. Έχω καταλάβει, να πούμε mm. ότι έτσι τα το και τέτοια, να πούμε, Όλα, όλα έχει για να για Δεν κατάλαβα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανένα πρόεδρο ποτέ. Μπαίνει ήρεμος, δεν πρέπει να πάρω πέντε ταβόρ Για να μπω στη Βουλή! Όχι ακουμάτω. Ανταβόρ, τα μόνο από την Κωνσταντοπούλου, περίμενα να τα πάρει. Πού άλλο. Τον Άδωνη τον το αντέχει, δεν έχει θέμα. Το έχει συνηθίσει τον Άδωνη. Άκουμε τώρα, η καλύτερη τιμωρία αυτού του θεσιού να τον πτήσει ένα δωμάτιο αυτών, την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη και την Κανέλη, φίλε. Dark room ε. Ανά, και να τον βάλει να τρώει ποντίκι από τι μαρμελάδε, από τον πατέρα του, έτσι για να μάθει. Αφιά. Και να τον αφήσει τρει μήνε με μαλλιάβαφο. Α, μα, oh. Το σκλίρνα κι εγώ. No. Ούτε τα SS, έτσι. No. Έλα γεια. Θα κλέψω μια ανταγκα του φιλού μας του Ζαραλίκου, πρώτη φορά κατά γα... όλα τέλεια. Αλλά όχι και να γράφουν Στου δημόσιου χώρου. Ε, όχι Α τώρα στα κτίρια, Α πάνω, πάνω στο κτίριο, μα το κτίριο! Τι σόφταξε το κτίριο! Το είδε στο Πολυτεχνείο ότι που το καθαρίσανε! Σκατά! <χι> Φάνηκε πόσο σκατά ήταν από κάτω. Μπορώ να λύσω ένα εσωκομματικό κομμουνιστικό μέσω του σταθμού. Ακούει ο θυμιός. Ακούει με τα τα πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια, σοφά ίσως, οι Δεν ξέρω ότι θα γίνουν λαφαζανέ οι, οι κομμοιστέ. Θα υπάρχει θέμα και στον όρο αυτό. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι δικό μου εντελώ. Απλά θέλω να τα αλλάξουμε και επειδή αυτή να ευτελήσουν μια έννοια. Δηλαδή παλιά έλεγε αριστερό και θα είναι μια υπεφάνεια. Αυτή λοιπόν πάνε να το ευθεσλαινα. Οπότε όταν θα βρει το χρόνο το κόμμα και να ασχοληθεί και με αυτά, πρέπει εμεί να αποδομήσουμε τη λέξη Σύριζα και αριστερά μαζί και να πούμε ότι εμεί είμαστε αριστεί, απλά αυτή δεν είναι πια αριστεί. Θα του εξαθαρίσουμε πρέπει να προπαγαντήσουμε ότι σύρινται. Πολύ πρόλω αριστερά... μου κάνει. Κακούτα πάνω. Σύριζα και αριστερά. Δεν Υπάρχει. Θα Αυτή μπορούσε το κουκουέ να βίνει ένα πιο ωραίο όρο, έτσι, η, η πολυσεβοκοποίηση, ας πούμε, η, η αυτοπρολεταροποίηση. Να, γιατί και, να και να το προλετέρ και σκέτος και... είναι λίγο κουραστικό, βαρετό. Και για να κάνουμε και λίγο διαφημίσει, ένας που το έχει πρωτοφωνάξει ότι δεν είμαι αριστερό ο κομμουνιστής, είναι ο Νίκος Απογιόπουλος. Μην ο... έτσι στην εκπομπή όμως, μην βρίζει. <laughs> Να σου πω και ένα παρασκήνιο με τον Παναγιώτο Λαφαζάνη που έγινε προχθέ στη συγκέντρωση των χιλίων. Για yeah, πε. Είναι έξω ο Παναγιώτο, φαίνεται έτσι. Άμα τον, τον Παναγιώτο τον βγάζει μια φωτογραφία τώρα, τον βάλει δίπλα στο λεξικό στη λέξη Βαλεριάννα. Είναι στάνταρ δεν είναι, είναι σε μια κατάσταση. Νυρβάνα. Να αντέχει αρκεί στα κουμπιά, σίγουρα. Λοιπόν κάποια στιγμή είναι έξω, και έχει βγει έξω το, στο το τέλο τη εκδήλωση. Έρχεται μια μηχανή χώρα, φρενάρει μπροστά από τον Παναγιώτη. Κράτει μια λυσίδα το... και του λέει, με <laughs> Α, και του λέει, του λέει από πίσω Παναγιάτη Λεβαζάνη, κάνει αυτό έτσι μία Ναι, γα*** του τους όλους Και τον Τσίπρα του λέει <laughs> Μιλάμε για το γέλιο, όχι αστεία Αυτός και μείνει παγωτό βέβαια Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία Τότε στην πραγματικότητα δημιουργούμε συνθήκε απόλυτη σύγκρουση γιατί χαλάμε τον βασικό μηχανισμό κεντρικών επιλογών και επιλήσω και διεθνή τον κατευθύνου που απάνουμε. Αφού ξέρω το βοήθη τώρα που λέει δεν μπορούμε να αφησυχουμε τη δημοκρατία. Προφανώ η πράξη νομοθετικού του ερχόμεν για το βορίδι είναι δημοκρατία. Τώρα το είναι δημοκρατία για το βορίδι είναι μεγάλη κουβέντα. Ο βοήθει γνώρισε δημοκρατία με ένα τσεκούρι στα χέρια φαντάσου. Αν ξεκινά από αυτό, υπάρχει συνέχεια ή αναμενόμενη. Αυτό μάλλον είχε βάλει ένα γιο πριν το μικρό δίμιο κρατία, αλλά Τώρα δηλαδή να περνάς χαριστικές ε, τροπολογίες για τους συμμέτερους μέσα σε άσχετα νομοσχέδια, σε νομοσχέδια για του πάρου. Αυτή είναι η δημοκρατία για το Βορύδι. Είναι άγια να βγάζεις τα, τα, τα μάτια στο Σύνταγμα, να βαράνε τον κόσμο γέρους, νέου και παιδιά. Αυτό για το Βορύδι είναι δημοκρατία. Κατάτε τι εμηνία δίνει ο καθένα τη λέξη δημοκρατία.